Είτε, Φουλουμπίνα. Φουλουμπίνα. Λοιπόν, το νομοσχέδιο που κατεβάζει το εργατικό δεν είναι φιλεεργατικό, είναι κάτι παραπάνω. Α, είναι, το είναι, φι, είναι φιλελεργατικό. Κάτι παραπάνω από εργατικό είναι. Ό,τι είναι φιλελεργατικό το ξέρω φιλελεργατικό. Το θα και θα το δούμε και στην πράξη μια ανησυχήση. Αλλά από την άλλη πλευρά φυσικά νοιαζόμαστε και για του εργαζόμενους. Το κομμάτι του εργασία, το εργασιακό δηλαδή, είναι φανταστικό. Και το άλλο, κατεβέν και του καινούργιου κόμπα πρέπει να αλλάξει ο πονημία ή νουδ μου Μουλού, θα πάρει τα γράμματα του ΚΚΚ. Θα γίνει νουδού με τσοτακικό λιννιστικό κίνημα. Α, το λινιστικό μένει. Πλέον, πλέον τόσο κοντά είναι στην αριστερά που δεν, δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά, μη θυμηθώ ε, την περίοδο που λέγει ο Μτσοτάκη που είναι αντιστασιακή. Δεν αποτελεί προνόμιο η εθνική αντίσταση τη αριστερά. Γιατί αυτή η παράδαξη δεν είχε, δεν είχε, δεν είχε ανθρώπου που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση. Τότε το λάμδα το, το, το, το, το, το, το, το, το λινιστικό. Ναι, ναι, ναι. ναι θα ενωθούν τώρα, θα κατηγορούν όλοι μαζί. Ωραία κατεβασιά θα κάνουν, ε, μπράβο, <laughs> <τεμπράβο>. <laughs> Αποστόλιο το αποκορύφωμα τη δημοκρατικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και τη αριστεροσύνη κτλ. ήταν όταν έκανε το όχι ναι και στο υπαρταμείο. Για 99 χρόνια ξεπούλησε την Ελλάδα. Έχει κι άλλα, και δεν και είναι άλλα. μόνο αυτό, έχει κι άλλα. Τα μνημόνια ναι, που έσχισε, οι πληστηριασμοί ηλεκτρονική, Έχει, έχει, μην ανησυχεί. Ναι, ναι, πληστηριασμοί, ναι, όλα αυτά. Ναι, η βάση που έστρασε το δρόμο για το Μητσοτάκι, για να έρθει μετά ο Μητσοτάκι να κάνει ό,τι δεν μπόρεσε αυτό να κάνει. Τα αφοπλισμένα ματ, το προσφυγικό είναι πολλά, μην ανησυχεί. Α, μπράβο. Good Άκρο δημοκρατική κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Α, βράβαιο, Παιδιά. Στηζέ είναι να τη ξανασυφή. Επειδή δεν άκουσα, είπε, άκρο δημοκρατική ή άκρο νέο δημοκρατική. Άκρο το ίδιο πράγμα είναι και νέο δημοκρατική. Σωστό. Σωστό, μην τα λέει όμω, γιατί ακούνε τα συριζοτρό και τα σύριζοac και με δυσκολία κρατάει τον αντικομονισμό του. Τον οχετό το βγάζουν απλόχια. Ακου, άκου, άκουα. άκουσε για τα συριζοτρόλη. Λοιπόν, αν δεν λέγεται αυτό κομματική αντιμιστή, λέγεται λογοτομή. Κατάλαβε. Λοδοτομί λέγεται σίγουρα. Λοβοτομή. Ναι. Η λογοτομή όμω τον αθωώνει. Το άλλο δεν τον αθωώνει. Reality Αποστολή. Ωπα. Γιατί βγάλατε τι φωτογραφίε από τα επεισόδια στο Soundcloud και μπερδευόμαστε δεν ξέρουμε τι ακούμε. Αφού λέει η ημερομηνία. <Καιχε> ναι, αλλά με τι φωτογραφίε μπανίζουμε και που είμαστε. Τι Να φ... ξέρουμε και ποιο είναι το θέμα τη εκπομπή. Τι γίνεται στην επικαιρότητα. Νομίζετε ότι η από πουθενά αλλού. Οι φωτογραφίες έχουν βγει καιρό πάντω. Από το Γενάρη του 20 τώρα σε μένα θα το πει. Του 20, μπράβο. Λίγο. Ο θύμιο είναι ένα από του θεού μα, γιατί ο άλλο είσαι εσύ. Αλλά τον μισούμε όταν τρώει ώρε λαού, να του πει: Μόνο αυτό. Κι εγώ. Σάμπα ο κόπο σου. Και τουλάχιστον αυτό που ετοιμάζετε εσεί, σαν ώρε λαού, μην τα τρώνετε και χάνοντε χρόνο. Βάλτε τα την επόμενη, σκόρπισέ τα λίγο. Εσύ δεν πειράζει να είναι. Ανισχύει, τα βάζω, τα βάζω. Δεν χάνονται, μην ανησυχεί. Τα βάζω. Ωραία, γιατί δεν χρειάζεται να είναι τετράλεπτε οι ώρε του λαού. Θα το ανεχτούμε και λίγο παραπάνω. Γελάμε, μην ανισχύετε. Άντε ανησυχείτε. Αν και συνήθω δεν φταίει ο θύμιο, να ξέρει. Φταίει ο προηγούμενο με την κουκούλα που καθυστε. Είναι και αυτό, αλλά πρόσφυγε γιατί μερικέ φορέ ξεπερνάτε και εσεί κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο και μπορεί να σα τη λένε. Εγώ στο χαπί και το Σεπτέμβρη. Σα εύχομαι και δύο ώρες να γίνει η εκπομπή, αλλά δεν ήθελε, είναι περισσότερο κόπο. Τι να σε κάνω. Ναι, γιατί η πρόταση ήταν να το πληρωθούμε σε ρεπό και δεν ψινόμουν. Α, ε, άμα είναι έτσι, άσε, άσε καινούργια νομοσχέδια καλύτερα να τα κυρώσουμε στην πράξη. Και στο δρόμο, όχι μόνο στην πράξη, και στο δρόμο. Κουνούπα, τι καλά. καλά ναι. Για το ανώμαλι όλοι οι όλα κουνούμαλα. Θα σου πω να πάμε αύριο αεροδρόμιο τριαντάφυλλο. Πάει, πέρασε αυτό, έγινε. Λάφι, Λάφι, Λάφι, Λάφι, Λάφι, Λάφι, Λάφι, Λάφι. Θα σου πω απεργία να πάμε αύριο μεθαύριο. Μωρέα, πήγαμε στο τριαντάφυλλο. Δώσαμε εκεί την ενεργειά μα. Κάπου εκτουνωθήκαμε. Α την απεργία, χέστο. Και να σου πω, πάρε μου, Τη να σου κάνω μια ερώτηση. Για κανέναν. Μα πώ κάνει παρέα. Με ποιον. Μα που μιλά, γιατί ξέρω ποιο είναι. Κακό είναι. Όχι, δεν είναι κακό, Λέω αλλά... Σε αγαπάει πολύ, παιδί. Είναι πολύ καλό, είσαι πολύ καλό παιδί όμω. Εσύ γιατί το σε δω λέει, γι' αυτό το λέω. Για τον άντρα σου λες έτσι. <laughs> Κι εγώ την ίδια άποψη είχα ότι λέει μα... <laughs> ο άντρα σου, αλλά <laughs> <laughs> <Το εκτιμώ>. Ah, después de sacarlo malo la ya y ya. Τα μαθα με ποιον τα έχει Με το γιο του Μισοτάκι. Μπράβο, ναι, με το γιο του Μιτσιωτάκι. Γι' αυτό λέμε το τέλειο είναι ένα πολύ ωραίο άκρημα για του εκατομμυρίου του πλούσου και του εξούτριου να το βλέπουν μεταξύ του. Έχει και εγώ παίζω θέλει, μπράβο. Πολύ γλυκό. So sweet, so sweet. Λοιπόν, φτάνει το άλλο που θέλω να φορέω είναι το 30 Original. Εγώ έχουμε Original, θέλουμε να τον καλώσω. Και τρώμαξα νομίζω ότι το Original τη Σάκει. Ο κόσμο έβλεπε είδε ότι έπρεπε να μείνει και να γίνει ο νικητή τη καρδιά μα. <Το>, <Το>, Το Original <Το> Fan de <the> Club, είμαι <Το> ένα από του συντονιστέ. <Το> Και πήγανε και καταθέσανε στο άγαλμα του Βελιχιώτη και μετά πήγαμε να καταθέσουν το. Για το... μετά πήγαν να κοστίσουν το 30. Αλλά τελικά ήταν άλλοι. Υπάρχει original, προφίλ 30. Γιατί υπάρχει και unofficial. Δηλαδή είναι, είναι τέτοια τα προφίλ του 30. <mimus> ναι, ναι, υπάρχει το original και υπάρχει και το δεmeκ. <mimus> Πόπο, πω, πω ρε φίλε, τι κατάδια είναι αυτή, ρε φίλε. Παπάει ο κόσμο να υποδεχθεί το 30. Φίλο, τον μπάντζι, το Τζέιμ και αυτά. Άστα, Θα η λογοτομή πέτυχε, λοιπόν, Αυτά ούτε, είναι, είναι. Αφού Nepustadt... δεν έχουμε παπανδρέου, αφού <mimus> δεν ζούμε <mimus> εποχέ πασό, κορίστε,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 ο Ναι, ναι, θα ήθελα μια πληροφορία και ο Παρακαλώ. Δεν αυτό το είπε στο μάτι. Και δεν το απάντο τον αναγνώρισα όμω. Να το ρωτήσει κι άλλο έκανε το εμβόλιο, να πούμε και δεν επέρσει τι έκανε. Μα ήταν ζωή αυτή που είχε έτσι κι αλλιώ. Καλά, σα το έφερε. Τι χειρότερο θα του κάνει το εμβόλιο. Τέλο πάντα. Αφού έχει καλό, όταν πάει τώρα. Παθημένο είναι, το βλέπει.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 Πιθανότητα να σε δούμε κάπου ζωντανά. Α, καλά. Πάρε το μηδέν. Ναι. Το πήρε. Γιατί δεν μ' ακού καλά. Εσύ δεν μ' ακού. Ναι, εγώ δεν σε ακούω. Αυτό είναι αλήθεια. Α, ωραία. Λέω, θα ανακοινώσω παραστάσει κάπου εκεί. Α. Πάρα πολύ χαίρομαι που το ακούω. Κι εγώ που συνοηθήκαμε. Εδώ στην Αθήνα ή <χει> ένα πάσαν την επικράτεια. Και Αθήνα και Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, εγώ από τη Θεσσαλονίκη είμαι, αλλά εδώ μένω. Έχω μία καβάλα και μία Θεσσαλονίκη. Οπότε σα εδώ. Εντάξει. Άντε, αγάπη μου, γιατί έχει περάσει πολύ καιρό μα εδώ. Κι εγώ δεν αντέχω. Και εκτό αυτού, από τη νέα σεζόν, κανονίστε ένα κανάλι να κάνετε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Σα αγαπώ πολύ και του δύο. Τσίου. Τσάω. Bella gale. Poi poi sei gale. Nace po. Io me pettino e ci Ότι για να είσαι δεξιό πρέπει να έχει συμφέρον ή να είσαι τρίβλαγκα. Τελικά αυτοί που είναι από συμφέρον δεξιή, ρε φίλοι το 4 με 5%. Οι υπόλοιποι είναι όχι τρίβλακε, τριμάκι. Αλλά απορώ, απορώ. Τώρα από γύθιο δεν απορρέ, δεν είναι όταν αποβλάκα. Περισσότεροι πάντω από ό,τι ξέρω, ανθρώπου που ξέρω, που είναι του μερογκάμα και άνεργοι, <Καλόνι> το πάνε δεξιά επειδή ήταν ο παπά και ο παππού. Καλό είναι αυτό, καλό. καλό. Τώρα θα εξοδοθούν ο παπά ο παππού, Από τα εμβόλια και από το χτιό. Ε, κάπου θα τελειώσει και αυτή η παράδοση. Λοιπόν, άκου πάνω μου, θα κλείσω με αυτό. Ανυπακορή λαϊκή συμμετοχή, κάπου τα σπίτια του. Έλα, καημένε, δεν είμαστε για αυτά. Την Τετάρτη έχει αποχώρηση από survivor. Την Πέμπτη έχουμε υποδοχή νέου παίκτη που έφυγε. Δεν είμαστε για τι πορείε και αυτά. Α το που το βάλανε Πέμπτη. Λοιπόν, Κακώ το... τα σωματεία αποφ... αποφασίζουν γενική απεργία Πέμπτη. Αφού έχει Τετάρτη τελικό Masterchef και αποχώρησε Survivor. Τι θε να κάνω, Να πάω στην απεργία, Έχω άλλα. Να σου πω μόνοικά, να σου πω. Λοιπόν, επειδή τώρα συγκατοικούμε με την αγαπητή Πεθερά και έχω βάλει και την τηλεόραση κανονικά, δηλαδή κεραία. Μα τι δείχνουνε. Να σου πω, καλά, εντάξει, εντάξει, ξέρω τι δείχνουνε. Να σου πω με την Πεθερά πάει καλά. Να σου πω. Είμαι 77χρονος Νέμα, δεν είμαι νεκρόφιλος. Είσαι μερακλή, δεν είσαι μερακλής. Μερακλής είμαι όταν κάνω το ανάποδο χέσιμο, ξέρεις. Δοκίμασε το, μην το απορρίπτεις. Έξοδα ρε, Αποστολή, έξοδα. Εγώ έχω γκουσταυρά, τη βάλω σε θερετράκι, να τη πίσω. Κάτσε με τώρα. Εγώ έχω άλλα γκουσταυρά. Πάρε ένα από το Ικαία, μην πάρει ακρίβο, μην πάρει μαόνι. Και πώ θα τη βάψω, Μπομπ, και να είναι παγωμένη, γιατί βάλο στο ψυγείο. Δε τώρα, παιδί μου στο YouTube, τα έχει όλα, φτιάξ το μόνο σου. Είμαι χειροποίητος, ό,τι κάνει ο γρόθος μου. Α, κατάλαβα, του YouPorn, για να σε χειροποίητος. Α, ό,τι όχι, η μαλακία είναι οικονομική, δίνει ωραία φάτσα και ένα μπράτσα, δεν έχει σπιράκια. Η μαλακία είναι υγεία, μου όμορφαίνει τη ζωή. Κάνει και μπράτσα, ωραία φάτσα, είναι και οικονομική. Μα, τι καταλώδεκα, φίλια. Το βλέπω, γεια. Πήγα το Σάββατο στο γεννηματάκι και έκανα το εμβόλιο. Oh, καλή με, ρωτάει, με ρωτάει η γιατρό: Έχετε πουθενά αλλεργία και τι τη απαντάω. Στο Μητσοτάκι. Έτσι, μπράβο, αγώνα μου. Με έχει πιάσει, με έχει Και πάω στην αγώνα την Κυριακή. Ερίμενε και στόκανε. Εντάξει. Ναι, μου το έκανε. Μετά στην νοσοκόμμα μέσα του έκανα προπαγάνδα ότι δεν πήρατε δώρο από το Μητσοτάκι και τέτοια. Αλλά περίμενα να μου κάνει πρώτα το εμβόλιο, το έχω σε μέσα και μετά τι το είπα. Ότι σα την έκανε ο και δεν πήρατε δωράκι και κάτι τέτοια. Ε, αλλά που την είχε χώσει, όπω συνένεση. Μου τη στραβώ και έπαιξα μια ρακέτα, φίλε την Κυριακή. Ναι. Μιλάμε ότι ψυχοποιάστηκα στη ρακέτα. Δεν ξέρω τι έχει αυτό το Pfizer μέσα, αλλά δεν πεζόμουν με τίποτα. έλα, για. Αν έχει τέτοιε ελεηνέ παρενέργειε και σπάμε τα του κόσμου Με τα μπαλάκια της ρακέτας τα κατούκα να σκάνω το Άστρα Ζένεκα, να πάω από θρόμβο στα π**δια μου Απ' το να γίνω Ένα πρωταθλητής π... ρακέτα στην παραλία να με κοιτάνε όλοι δολφονικά Όχι άστο Ο φίλος μου ο Τζακ που έκανε Άστρα Ζένεκα τερνόταν εγώ χωρίς πλακα έπαιξα ώρες συνολικά, τρεις ώρες, δεν σου κάνω πλακά. Άρα, Αστραζένεκα ώρες. είναι το σωστό. Δεν. Το Pfizer βγάζει άσχημες παρενέργειες, κατάλαβα. Ωραία, Αστραζένεκα, σου λέω, σερνόταν αυτό, σερνόταν. Άρα, και μια χαρά και είναι, 112... είναι αυτό. Ε, ρε, εσύ, εγώ είμαι και 112 κιλά. Εγώ νόμιζε ότι είσαι λιγότερα κιλά, μαλάκας. 112, μαλάκας, μα... μεγάλο έλα, γεια. Καλά είναι. Λοιπόν, να σου πω. Είδε στην εγκύκλιο που κυκλοφόρησε και απαγορεύει στου δημοσίου υπαλλήλου να καταθέτουν κατά του δημοσίου. Πολύ σωστό μου φαίνεται, δεν κατάλαβα. Κανονικά πρέπει να νομοθετήσουν και για του ιδιωτικού. Να καταθέτουν είναι. κατά του αφεντικού του. Ξεκινάνε από το δημόσιο για αρχή. Λοιπόν, συνιστά λέει πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα. Έτσι. Και, στο, και γιατί στον ιδιωτικό τομέα, τι στο πήγα, αντικατουρίσαμε. Έλε, μοντέ. Να έχει ο άλλο στα άχη του, να έχει πάρει τα ρίσκα του να ανοίξει την επιχείρηση ένα να έρθει ο μαλαγκα να του πει δεν μου πληρώνει υπερορίε. Γυαλο... Μπορούν, λέει, συμφωνώ.